Γεια σα και καλώ ήρθατε. Και χαρά σα. Και καλώ σα βρήκαμε. Είναι η Ελληνοφρένα τη Πέμπτη, όπω κάθε Πέμπτη. Οι καρέγγλε τρίζουν ήρεμη. Οι σωμιέ, σταμάτα Μαρία. Είναι είπαμε. δύο αγόρια με στο στούντιο και δεν μπορούν να ελέγξουν τον ψυχισμό του. Γιατί βάλανε αυτό το σωμιέ με στο στούντιο. Εμεί φταίμε που προπήραμε στα δύο αγόρια ενώ τα ανεξέλεγκτα. Εμεί είμαστε. Είναι και η χαρά με όλα αυτά που συμβαίνουν γενικότερα. Οπότε λογικό είναι. Είναι και ο κόμπο. Τη χαρά πάνω. Και ο κόμπο, τη χαρά. Το πανηγύρι. Ε, ναι, λίγο είναι, βγαίνουμε από το μνημόνιο. Δεν, ε, είχα... δεν είναι αυτό. Εγώ τι? στεναχωριέμαι για τον Κυριακό. Γιατί? Ε, δεν θα γίνει πρωθυπουργό τώρα, Αμέσα δεν, αναστέλλετε και το αίτημα εκλογών. Όχι μόνο, γιατί άμα γίνει θα είναι όλα έτοιμα. Έχει Α, αν... ανάπτυξη, ο άλλο του έχει αφήσει δείκτε, πέφτουν οι ανεργίε, τα καλύτερα. Αν και ακούσα την τώρα τώρα στην Κάτσα. Ναι, τι έλεγε. Ε, πολύ νυφάλιο νυφάλι, Και τι λέει, θα ζητάτε, ζητάτε λέει, εκλογέ λέει, για τέσσερα χρόνια. Λέει τώρα εντάξει, δεν θα πάμε σπουλή άμεσα. Ναι, ναι. ναι λέει, θα ζητάμε, λέει τέσσερα χρόνια. Του τυχαίζει τι Δεν βαριέσαι. Για αντιπολίτευση και χαζομάρε τώρα. Ένα αίτημα. Α το ζητάνε γιατί. Όχι ότι περιμέναμε τον Κυριακό να κάνει. Στην αρχή έχουν τίποτα οι λέξει. Oh, και πάλι πώ θα διαφοροποιηθεί ουσιαστικά η διαφοροποίηση. Αφού έχουν ψηφίσει τον Μοντρό, τα ίδια θα κάνανε. Οπότε α το ρίχνουμε εκεί στι εκλογέ. Κύριε Τσίπρα, ότι δεν λέτε την αλήθεια. Αφού έχουν βρει δύο-τρία μικρά επιχειρήματα για να υπάρχουν και αυτοί. Και γιατί δεν λέτε στην αλήθεια. θέλουμε εμεί να είμαστε τη θέση που δεν λέμε την αλήθεια. Μα παίρνετε τη δόξα. Εμεί σε όλα αυτά θα τα κάναμε αφού και ο Τσίπρα κάνει ό,τι προσπαθούσε να κάνει και ο Σαμάρα κάτι διαβεβαιώσεις για το χρέος και κάτι ψηλοελαφρύνσεις αν του προκύψουν και τα λοιπά. Η ζωή από κάτω το ακολουθεί το δικό τη δρόμο, η οικονομία κανονικά, μπάχαλο, αυτή η ζωή. χάρβαλο, αυτή η ζωή. Νόμως τι τις Πια Κι εντάξει. Ε. Οπότε, όμως χθε βγήκαν τα πόθεν έσχες. Τα είδαμε. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Να σταθούμε. Καταρχήν πιο, πιο πλούσιος. Στάσου πόθεν έσχες που λέμε. 12. Του 12, 12. εννοείται. 12. Καλά, Εντάξει. αυτή η χώρα είναι κομμωδία. Τι βγαίνει το 12 τώρα. Γιατί δεν μπορείς η Βουλή να κάνει τα δέοντα. Του 14 τα έχουμε δει ασφαλώ. Όχι, 12, βέβαια. Όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα γίνει. Μα έχουμε 16-4 χρόνια πριν. Πω, πω. Καλά είναι για αριθμού. Μα για ποιο τα εκατομμύρια του σταθάκι που λέγαμε, για ποια χρονιά αφορούσε πέρυσι. Ε, τότε πέρα. ήταν. Αφορούσε τότε. το 11. Μα το βαλίδι. Φέτο το έχει βάλει τώρα είναι φέτο το άλλο, εκατομμύριο το ξεχασμένο. Την πρώτη χρονιά αφορούσε το 11. Θα έλεγε κάποιο ότι είναι ένα μπάχαλο δημόσια σε όλου του τομεί. Και έτσι έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Όμω, σωστό είναι αυτό. Όμω, mm. επίτηδε το κρατάνε μπάχαλο για να mm. καλύπτονται όλα αυτά και που όλα Και να χάνεται όποιο θέλει πραγματικά να το ψάξει το θέμα, να χάνεται μέσα στι λεπτομέρειε και μέσα στον κικαίωνα των πληροφοριών και να αθώνονται οι ένοχοι. Γιατί υπάρχουν και πολλοί ένοχοι και προσπαθούν όλοι να κρυφτούν. Έξαλος Εν πάση περιπτώσει. τον Άδων Ο πιο, πιο πλούσιο. Λογικό είναι. Πολιτικό αρχηγός α, καταρχήν. Πολιτικό αρχηγό. Είναι ο Μιχαλολιάκο Χρυσή Αυγή. Ο πιο Εντάκ, Πουλάει. Ακροδεξιά, φασμούς, πουλάει γενικό. Και 100.000 100 ο 50 καρτές, Να μην δουλέψει κανεί. Να δουλέψει, κανείς... δεν λέω. Προκοπή, μεγάλο καπ, στις, στις αυτές που μα κοροϊδεύαμε με το ρεύμα. σύστημα έχουμε Τι σημαίνει αυτό. Ο προχωράει. Και γιατί Γιατί είναι έξυπνοι και ικανοί. <laughs> Επειδή πόσο έξυπνος προχωράει, βλέπω άλλους προχωράνε. Πιο φτωχός πάνε. αρχηγός ο Κουτσούμπας, από τους αρχηγούς πάντα. Mm. Ε, ο Καραμαλής εμένα και μ' άρεσε. Πιο φτωχός τα έχει στη Ρωσία, ποιος ξέρει, σε Σετούκια. <laughs> Πρέπει να τα Σε πρώην σκαντινάβηκα κτίρια. Νين. Σκανδιναβικά Σοσιαλιστικά σε... κτίρια <laughs> Άλλα αντάλλοντας στο ναι, ναι, ναι. Έχει Κάτι μια σύγχυση στην έξη ε, Εντάξει, έχουν μια συννεφιά όλες αυτές οι ναι. χώρες οπότε... Έλεγα να φύγω για Σκανδιναβία σε ναι, αυτό, ναι. Να πα, να πεταχτεί λίγο Να πεταχτεί. Ο Καραμαλής, από ό,τι φάνηκε στο πόθεν έρχεσαι Έχασε από το κούραμα των ομολόγων 235.000 ευρώ Είχε βάλει λέει 300 400.000 στα ομόλογα, Σοφί κίνηση ο Καραμάλι, σε βλέπει μπροστά. Και έχασε με το κούρμα. Διακ... Α, δεν βγαίνει στι διαδηλώσει όμω. Ομολογήσω όμω. Όχι, έχει... ο Γιωργάκη. Γιώργης... Να σου πω, δεν πάει στι διαδηλώσει με του ομολογίου, να το εκτιμήσουμε. Ή δεν πάει με τα σύγχρονα του. Μπορεί να πάει με τα φύση μα και το ξέρω. Μπορεί, μπορεί, είναι τώρα που έχει αδυνατίσει λίγο. Τι έχει κάνει. Δεν έχει αδυνατίσει τον τελευταίο καιρό. Ο Έχουμε ο να το δούμε και κάτι χρόνια, ξέρω έχει εγώ. Και πάει από το να αδυνατίσει τα μάτια μα πλέον. Και λέει ο Καραμάλι, έχει φωνή είναι η ίδια όπω την ξέραμε. Μα λείπει. Είχαμε ένα πρωθυπουργό, όλου του ακούμε, τον Καραμάλι δεν τον έχουμε ακούσει. Μόνο ο Μη Μαράκη ακούει τη φωνή του. Ο Μη τώρα που το τι κάνει. Μιλάμε με τον Καραμάλι, ξέρω που διαφωνεί, δεν ξέρω αν τα πρόσωπο. Ήθελα να καταλήξω. Ναι, ναι, είχε Ναι, όλο αυτό. Ναι. Ότι στο πόθεν έσχυψε του Τσίπρα του 12 εμφανίζονται όλα αυτά που έχει μια μοτοσυκλέτα, έχει 650 κυβικά και ένα σπίτι. Εντάξει, ένα σπίτι. 114 τετραγωνικά. Μπορεί να το έχει ενυπόθηκο σε κόκκινο δάνειο. Το οποίο λέει ότι λέει τέτοια. Α. Το οποίο το έχει από το 96, σύμφωνα πάντα με το πόθεν έσχεσαι. Για ναι, να, το... θυμηθούμε... Είμαι, να θυμηθούμε λίγο τι έλεγε κάποτε. Ισοδήματα ύψου 69.324 ευρώ εμφανίζει ο Πρωθυπουργό. Ο κύριο Τσίπρας έχει την πλήρη ιδιοκτησία σε ένα ακίνητο 114 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο απέκτησε το 1996. Θα ήθελα να σα ρωτήσω αν τελικά πληρώσατε το χαράτσι μέσω τη ΔΕΗ ή δώσατε τα χρήματα στο φιλανθρωπικό ίδρυμα, όπω ο ίδιο είχατε πει ότι θα πράξετε. Τι έγινε τελικά. Εμεί είχαμε πει ναι, με ευθύτητα ότι ναι. δεν θα πληρώσουμε για λόγου παραδειγματικού το χαράτσι ώστε όταν έρθουν σε μας να πιάσουν πρώτα εμάς και μετά τον απλό λαό. Αλλά προσέξτε κάτι τώρα γιατί την πατήσανε. Την πατήσα για ένα απλό λόγο. <laughs> γιατί εγώ ζω στον νίκη αγαπητοί μου Μάγδα. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και πολιτικοί αρχηγοί ναι. που ζουν στο νίκη. Ο κύριο Τσίπρα έχει την πλήρη ιδιοκτησία σε ένα εκίνητο 114 τετραγωνικών μέτρων το οποίο απέκτησε το 1996. Ζω στο νίκη, αγαπητή μου Μάγδα. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και πολιτικοί αρχηγοί ναι. που ζουν στο νίκη. Ακού. Δεν είπε δεν έχω σπίτι, είπε ναι, ζω στο νίκη. Ναι, άλλο, το ένα, όμως, άλλο. Ναι, όμω. Μπορεί να ζει στο νίκη, κυψέρε. Ναι, στον νίκη, εντάξει. Στο εντάξει. Όμω η ερώτηση ήταν αν θα πληρώσει το χαράτσι. Μ. Και πάνω σε αυτό ότι εγώ ζω στο νίκη κάνει και τη γνωστή σπέκουλα ότι εγώ είμαι ο μόνος που ζει στον Νίκη και βάλε τώρα το άλλο για το Χαράτσι το Τσίπρας Χαράτσι εκεί που θα τα δίνε θα τα πρόσφερε ε, αν είχε, θα... Αν είχε ναι, θα τα πρόσφερε στο κεθέα. Σε σχέση με το Χαράτσι στα ακίνητα σε ό,τι με αφορά ρωτήθε και θα το κάνω θα καταθέσω το μέρος του λογαριασμού που αναλογεί στη ΔΕΗ στο Ταμείο Παρακαταθικών υπέρ της ΔΕΗ και το μέρος που αφορά το αφο Θα το καταθέσω δωρεά στο ΚΕΘΕΑ σε αυτόν τον οργανισμό που έχει στηρίξει τόσους νέους ανθρώπους. Και θα το καταθέσω στο ΚΕΘΕΑ σε έναν ε, οργανισμό ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική νεολαία, στα άτομα που θέλουν να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να απεξαρτηθούν. Νιώριστε. <gills> <gills> Κονόμησε και θέκα. το Κεθέα. Ναι, μα δεν το κατέθεσε προφανώ. Α, όχι. Δε, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Δεν το, δε το, <σχετί> <σχετί> δε το ξέρουμε πρώτον. Είναι ένα μπέρδεμα. Γιατί τα παπαγαλάκια δεν τα λένε αυτά. Δεν τα λένε. Πρώτον. Φυσκή, δεύτερον, μπορεί παγαλιάκια. να μην είχε ανάγκη το Κεθέα. Μπορεί να τα πήρε από όλο το Κεθέα. Κάπου αυτό. Ξέρω εγώ. Θέλω να πω ότι. Επίση δεν κάνει και καλά τη δουλειά του Κεθέα. Δεν βλέπει τόσου κυκλοφορούν στα κανάλια που από εκεί δεν έχει μαζέψει κανέναν να βοηθήσει. Κάνει καλά δουλειά το Κεθέα. Έχει ένα δίκιο. Θέλω να μάθει. Είναι ο Άβονη στον Κανα βλέπει τον Άβονη στον πιο πέρα. Πιο πέρα. Για το 18 Άνω όλο το ίδρυμα wow. το wow. θα εκεί. Wow. Λοιπόν, με το σπίτι ένα θέμα. Ότι τη μία το έχει από το 96. Απ' την άλλη καμάρωνε που ζει στο Νίκη... Αλλά απαντούσε στην ερώτηση αν θα πληρώσει το χαράτσι. Τώρα ε, βγαίνουν και άλλες ειδήσει μέσα ναι. από αυτό. Τώρα ο Τσίπρας είναι 2016. Ναι. 40 χρονών περίπου, 41 Παραπάνω είναι τώρα. Παραπάνω, 41 εκεί. 42. Πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός. Αυτό είναι, είναι. Η, μόνη η, μόνη η μόνη αλήθεια. Με δύο παιδιά. Ναι, ναι. Παντρεμένο, που λέγαμε αυτό. Δεν είναι συ, παντρεμένος. Συμφωνημένος. συμφωνημένος. Ένα από τα θετικά του είναι αυτό. Δυο τρία θετικά έχει, ένα είναι αυτό. και όλα αυτά στα 40, ο ιδανικός άντρας Το 96 Πόσο χρονών ήταν και δεν είχε τέτοιο. Για να δει πώ ο πρωθυπουργό δουλεύει από τα 10 του και τα 20. Όχι, από τα 10 μέχρι τα 20. Από τα 20 μέχρι τα 40 δεν έχει τέτοιο. Προφανώ το πήρε κάποιο γονέα και το έδωσε στο παιδί για να. τα μελλοντικά. είδαν οι γονεί σου ότι το παιδί δεν το έκανε. Η επόμενη χρονιά ήταν πρόεδρο στο σχολείο. Την επόμενη χρονιά 114 τετραγωνικά. Εσύ να δει. ήσουν εσύ πρόεδρο στο σχολείο. Δεν έχω σπίτι. Κάτι δεν έκανα καλά. ήσουν πρόεδρο στο σχολείο. δεν έκανα κάτι καλά. Και είδα δύο καριέρε. Καριέρε. Wow. Δύο ζέ. Ο τσίπα πρόεδρο 15 μελού και που έχει καταλήξει, ο αποστόλη πρόεδρο 15 μελού και... σε άλλη περιοχή βέβαια και, και, και, που, που, έχει <laughs> και που έχει καταλήξει και που για να καταλάβει τι παίζει και πόσο ο έξυπνο προχώρησε, βέβαια, και ο άλλο έχει μείνει στάσιμη. Επειδή μου ρίχνει λίγο ο τσίρα, όταν φτάσω στην ηλικία του φιλοδοξώ ναι. να έχω κάνει όλα αυτά. Πρωθυπουργό και παιδιά. δύο Μ, Μάλιστα. Ναι. Και συμφωνημένος κύριε. Αυτά, <laughs> Αυτά είναι τα ωραία. Ναι. Αυτά γίνονται με τα σπίτια και με τα πόθενες. Σχέσοντες και εγώ αυτό όταν το άκουγα από το 96 λέω ότι το δώσαν του παιδιού. Εγώ λέω να πούμε για Καλά Ναι, όχι, εδώ λέμε για τους αρχηγούς Ωραία, ένα έχουν, σπιτάκι έχει και έκανε και μια δήλωση. Πού κολλάς τώρα εκεί. Πουθενά. Ο κουτσούμπας πόσα σπιτια έχει. Δεν ξέρω, δεν... Α. <laughs> ε, ε, Ρωσία. Α. Α. Ρωσία, α. Στη Ρωσία. Α. Στη Ρωσία. Στη Ρωσία δεν είναι δηλώνει. Δεν είναι γνωστό το, το, η μπανιέρα και η πισίνα σε σχήμα σφυροδρέπανου <laughs> του Κουτσούμπα <laughs> στη Ρωσία. Oh, yeah, allie, moi, εδώ στην <laughs> Αθήνα, πας πώς καλά. Πώς κολυμπάς αυτή τη πισίνα της σφυροδρέπανου. <laughs> Α, ε, κάνεις. Απ το, όλο το πας, αλλά το, πώς γυρνάς. Στο μακρύ του σφυριού <laughs> κάνεις τις απλωτέ. Και στο άλλο, το... και στο στη στροφή του τρεπανιού κάνει πεταλούδες, πεταλούδες και τέτοια. Πώς καλά πας μία μπροστά, δεν σφινώνεις στη γωνία. Είναι φαρδί, δε Α, είναι, είναι. Με... μεγάλη. Α, μεγάλη η κουτσούμπα Γιατί βάζει φόρου η κυβέρνηση, έχεις αναρωτηθεί ποτέ. Έχουν αναρωτηθεί αυτοί, γιατί τους είπα να βάλουν φόρους δε, και θα βάλουν και φόρους. Αναρωτη... Α, περίπου έτσι το λέει και ο Δραγασάκης. Από ένα σημείο και μετά, mm. λοιπόν, όταν έχετε ήδη μια υστέρηση εσόδων τον Μάρτιο, ένα δισεκατομμύριο, με το να επιβάλλετε πρόσθετα φορολογικά μέτρα, πώς πιστεύετε ότι ο κόσμος θα βρει μαγικά τα χρήματα έχετε, για να σας πληρώσει. Έχετε δίκιο στις διαπιστώσεις Τελούμε Τελούμε υποποίηση. Δηλαδή, κάνουμε πράγματα, διότι πρέπει να γίνουν για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Είναι ωραίε αυτέ οι απαντήσει. Γιατί το ρωτάει δημοσιογράφο ο, ο Σρόιτερ, του λέει: Με αυτά που βάζετε ψιλοκαταστρεφόμαστε. Δεν το πέτσει. αλλά δεν έχει πέτσι. νόημα. Και λέει: Αναγκαζόμαστε, τα κάνουμε υποποίηση για να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Η Πού? ερώτηση την είναι: καταστροφή. Πού θέλετε να φτάσετε. Την εκεί δεν έκανε ο Σρόιτερ. Την, επα... την μεταερώτηση. Δεν ξέρω αν την έκανε. Πού αλλά... θέλετε να φτάσετε. Αυτό ότι κάνουμε ό,τι οι άλλοι μα λένε να κάνουμε: Πιεζόμαστε, μα εκβιάζουν, μα βάζουν τα πιστόλια, τα μαχέρια πάνω κάτω από τα τραπέζια για να φτάσουμε κάπου καλά. Που όμω μέχρι να φτάσουμε στο καλά έχουν καταστραφεί κι άλλοι ότι κάποιοι θα φάσουν στο καλά. Ναι, είναι αυτά τα λογικά ερωτήματα που μπαίνουν από μόνα τους το τελευταίο διχρονό, αλλά δεν υπάρχουν απαντήσεις για να μας λυθούν οι απορίες. Αν σήμερα ξέρεις ποιο γεννήθηκε το 1965, ο Νίκος Γκάτσος. Το 65 λέω. Σήμερα έφυγε ο Νικόλαο. Ναι, το 65. Αλλά θα, αυτό, αυτό πιο μετά. Ποιο γεννήθηκε το 65? 65. Ποιο μπορεί έτσι από του υπουργού να σε βοηθήσει. Ο υπουργό τη κυβέρνηση. Μαχητικό υπουργό τη κυβέρνηση. Είπα μαχητικό, δεν α. είπα κομμουνιστής. Α. Έλεος, α, θα τα θα κομμουνιστή. Έλεω. Θα έχει κάνει πια στο σωστό, μυαλό. Μαχητικό υπουργό τη κυβέρνηση. Κουίκ. Μαχητικό το 65. Το 65. καλά Λοιπόν, 6, σε 3. βοηθάω. Σου είπε τη μαϊκή λέξη μάχη, ποιητικό που έλεος. του αρέσει να ντύνεται. Έλεω! Να ντύνεται. Όχι, όχι, μαντιλάκια. <laughs> τι να ντείνετε. Δεν είπα κομμουνιστή. Ποιο δίνεται, ρε Αποστολή. Ποιο δίνεται άλλο. Ο καμένο δεν δίνεται. Έχει γενέθλια σήμερα τέτοια. ο πάνω, ο υπουργός. να Αν ντύνεται, να μακαρεύεται, παίρνει. Ντύνεται άλλο το ντύσιμο. Το, το ντύσιμο με την έννοια τη μασκαράτα. Και τι θα κάνουμε τώρα Όχι, θα θυμηθούμε την ωραία δήλωση που έκανε χθε.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 Εδώ πρόσεξε τον Αόριστο. Διαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε την έξοδο από την εποχή των μνημονίων. Αυτό είναι το ωραίο. Την έκανε προχθέ μόλι τη δήλωση. Πότε θα γίνει η έξοδο, δεν είπε όμω. Πετύχαμε την έξοδο. Ε, άντε, κάτι δεν πάει είπε, καλά. Είπε πετύχαμε την έξοδο. Ναι. Δεν είπε βγήκαμε τώρα. Πετύχαμε την έξοδο κάποια στιγμή μπορεί να γίνει. Όταν την λέει κάποιο πετύχαμε, διαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε, τι σημαίνει. Θα πετύχουμε και στο μέλλον. Όχι, το πετύχαμε την έξοδο. Η έξοδο αυτή θα γίνει σε 25 χρόνια. Έχει κυκλοφορήσει στον δρόμο. Δεν έχει δει Δεν ενθουσιασμένου. Τέλο και σου έχω δει αλλά νόμιζα Μετά <στηρνίζονται> το μνημόνιο τελείωσε. Βγήκαμε, πετύχαμε και διαπραγματευτήκαμε. Το είπε ο άνθρωπο. Εντάξει. Έχει βή, πει έχει μπει και όλες από τι 24 Μαου, τώρα ναι. που είναι το επόμενο Eurogroup. Ε, ξεκινάει η ανάπτυξη. Τα είπαμε αυτά, τα συζητήσαμε χθε. Απλά το, τα βάλαμε σήμερα λόγω γενεθλίων να είναι καλά, να ζήσει μέχρι τα 100. Δυνατός. Να έχει υπό τι οδηγίες του τι ένοπλε δυνάμει για να υπερασπίζεται μια χώρα που δεν θα έχει λαό. Αυτά. Και ένα δικό του βεστιάριο εύχομαι. Εντάξει θα το πω έχει έννοιπλες δυνάμεις νομίζω. Μόνο αυτά... στρατιωτικά εκεί θα μείνει. Ε, Είναι εκλογισμός. Να παρα... Τι άλλο να παραγγείλουν οι έννοιπλες δυνάμεις. Σιγά σιγά. <laughs> <laughs> Άμα καλοκαιριάσει. Να, να ταιριάζει λίγο ναι ναι. ναι. ναι. ναι, ναι. ναι, ναι. Να ταιριάζει να μην μηθεί και τους ναύτες του τσαρούχη εκεί να έχουμε ένα. Γι' αυτό αδυνατίζει. Για να, κάνει, έχει για να χωράει <στολές> στην πελαμάνα δεν είναι. Γιατί είναι δεν έχει το μέγεθό του το λες Το <στολές> άσπρο <στολές> Εντάξει γι' αυτό αδυνατίζει. Ξανά τα ίδια θα λέμε. Λοιπόν. <στολές> το ναυτικό έχει τσακίσει, κόβει. <στολές> ε, οι άσπρε το λε. Οι μαύρε, οι, οι σκούρες Όλε οι μπλε. Η σκούρα θα σκοτώνει όμω. Που κόβει πάρα πολύ. Κόβει Όχι Ξεκίνησε άγρια με παραλλαγή. Σιγά σιγά θα το πάει. Μην τον και τραχάνθρωπο. Να το δω και με τραχάνθρωπο. Και εδώ το μεταχιώνει αλπινιστή. Oh. Αλπινιστή, <laughs> <laughs> θα είναι με τι ρακέτε στα πόδια. Κυκλοφορία, πηγαίνει στη Βουλή. Παρέλαση, στο... παρέλαση στην Αμαλία. Λοιπόν, και εδώ Η Παρέλαση είναι τον το... το Ιούνιο, το Ιούνιο, Ποια παρέλαση. Πού θα γίνει στο κέντρο της Αθήνας Αθήνα. 365 τρόποι ενεργειακής οικονομίας, με το φυσικό μεταλλικό νερό ή όλη. Νέα μείωση στα επίπεδα των ατμοσφαιρικών ρήπων που παράγονται στην Ελλάδα σημειώθηκε πέρυσι. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, τα βλαβερά αέρια που εκπέμπονται από τη χώρα μα μειώθηκαν κατά 5% το 2015 σε σχέση με το 2014. Πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη χρονιά που στη χώρα μα καταγράφεται μείωση των ατμοσφαιρικών ρήπων. Το γεγονό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικονομική κρίση, καθώ η πτώση στην παραγωγή διοικηδίου του άνθρακα και άλλων αερίων οφείλεται στη μείωση τη βιομηχανική παραγωγή και τη κυκλοφορία των οχημάτων. Κρίσης, η Ελλάδα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια, προχωρώντα σε εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων όπω το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, σχεδόν αναγκαστικά. 365 τρόποι ενεργειακή οικονομία με το φυσικό, μεταλλικό νερό ή όλη. Φυσικό μεταλλικό νερό Ιώλη. Χαρίστε στο σώμα σα, Αγνή, πολύτιμη φροντίδα. Αφαιθείτε στην απόλαυση του φυσικού μεταλλικού νερού Ιώλη, μια μοναδική πηγή πολύτιμων στοιχείων, απαραίτητα για την καλή φυσική κατάσταση του οργανισμού. Αγνό, εύγευστο, υγιεινό, ισορροπημένο από τη φύση του, σα γεμίζει απόλαυση, σα χαρίζει αναζωογόνηση και ευεξία. Φυσικό μεταλλικό νερό όλοι. Αγνό και πολύτιμο. Κυριακάτικη Κοντρανιούς κυκλοφορεί αυτήν την Κυριακή 15 Μαΐου με δύο μεγάλες προσφορές. Το κατάστημα αστερίας Μπεμπέ προσφέρει σε έναν τυχερό ένα προεφηβικό κρεβάτι σειρά Αλέξανδρο σε λευκό χρώμα, συνοδευόμενο από στρώμα κοκοφίνικα της εταιρείας Μπεμπέ Στρώμ και πρήκα τριών τεμαχίων, που περιλαμβάνει πάντα πάπλωμα και κουνουπιέρα σε αντίστοιχο χρωματισμό. Και η ελληνική εταιρεία αθλητικής ένδεσης Body Move προσφέρει σε 60 αναγνώστες δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να επιλέξουν από μια πλούσια συλλογή φόρμες, t-shirt, και άλλα για ένα μοδάτο χαρούμενο καλοκαίρι. Την Κυριακή 15 Μαΐου με την Κυριακάτικη Κοντρανιούς που κυκλοφορεί με 16 μεγάλες σελίδε και μόνο 1 ευρώ. Από μικρός ήμουν άσος στον άκοβο. Φανταστείτε τα πρώτα δόντια που έβγαλα ήταν οι κοπτήρες. <laughs> Στο σχολείο πρώτος έκοβα ώρες ωραίες <laughs> μαδύτρες Μα. στην παλά. Ο πρώτος κόφτης και μεγαλώνοντας, τι επάγγελμα θα επέλεγα σκηνοθέτης. Για να φωνάζω... Cut! Τελευταία βέβαια κόβω έξω. Δα... Χθες έκοψα και τον οδοντίατρο. Τώρα δεν έχετε λόγο να κόψετε τον οδοντίατρο, γιατί με το Clever Dental εξασφαλίζετε την υγεία των δοντιών σας σε πανελλαδικό δίκτυο οδοντιάτρων μόνο από 8,5 ευρώ το μήνα. Clever Dental. Δημιουργήθηκε από την Clever Care σε συνεργασία με τη Μινέτα Ασφαλιστική. Αποκτήστε το τώρα στο 210-68-11-11 ή συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας. cleverdental.gr Για γερά δόντια, σκέψου Clever. Είμαι συνέχεια, δεν έχω διάθεση για τίποτα. Θεραπεύεται η κατάθλιψη. Μπορώ.gr Τον τελευταίο καιρό έχω έντονου πόνου. Σε ποιο γιατρό πρέπει να απευθυνθώ, Μπορώ.gr Το παιδί μου έχει πρόβλημα με το σχολείο. Πώ θα το βοηθήσω, Μπορώ.gr Χόρισα και με χαλιά. Πώ θα το ξεπεράσω, Μπορώ.gr Πότε θα πάρω σύνταξη, Μπορώ.gr Ποια δίαιτα είναι ασφαλή και μπορώ να χάσω γρήγορα 10 κιλά, Μπορώ.gr Τι είναι στη μόδα φέτος. μπορώ.gr Δύο εκατομμύρια επισκέπτες κάθε μήνα βρίσκουν απαντήσεις που μπορούν να εμπιστευτούν από έγκυρα στόματα ειδικών προς αυτιά ανθρώπων με ανάγκες. μπορώ.gr Με την υπογραφή της Άννας Δρούζα. Real FM στους 97,8 το αληθινό ραδιόφωνο. Αλλά είπατε ότι τελικά η πολιτική ήταν ιερωμένη σας. Ναι, υπήρχε μια βαθύτατη κλίση Την οποία θα δείτε το επόμενο διάστημα Τώρα, Ακόμη δεν την λέτε, έχω εκδηλώσει Γιατί λέτε, οι 7 μήνες αυτοί που είμαι στη Βουλή Είναι μήνες που μελετώ και παρακολουθώ Σε Εγώ κάνω μελετώ Σαν προπόνηση ναι, που θα ναι, λέει ναι. ο Μάριος Τώρα αρχίζω στη Βουλή να δίνω Την απόδοση που πρέπει να έχω Άρα, στην ουσία Άρα οι επόμενοι μήνε Θα είναι μήνε θεαματική Ανόδου του Λεβέντη Εκτόξησης. Ναι, Εκτόξευση Άρα περιμένουμε από εσάς τον επόμενο καιρό... Είπαμε τρίτο κόμμα τώρα... Την έκρηξη. Και στις άλλες ό,τι πει ο Θεός. Και γνωρίζω ότι θα πει ο Θεός. <Κι> Είδες άμα δεν μπαίνει τα φάρμακα σωστά. Ναι. Να τι γίνεται. Συμβαίνουν διάφορα. Να τι λες. Είχε μια ελαφριά ειρωνία ο Κωστόπουλος. <Κι> <τεξάρτησης. Είχε> Κανόνική <Κι> ειρωνία. Έχει το Λεβέντια επέναντί του. Όμως θα εκτοξευθεί... Ναι. Και ό,τι πει ο Θεό, αλλά ξέρετε τι θα πει και ο Θεό. Βασίλη Λεβέντη, χθε βράδυ βγήκε. Και αυτό θα έχει το ξεφέρει. Τρίτο ακόμα έτσι. Εκτοξέται η χώρα. Εκτόεται η, η χώρα. Το έχει πει ο κατλο. Έχει εκτοξευθεί καταρχήν η χώρα επισαμαρά, το έχει ναι. πει και ο Σαμαρά, αλλά εντάξει. Εκτοξέβεται τώρα η χώρα με ναι. λόγω ανάπτυξη, δεύτερο πρώτο εξάμενοι κτλ. Εκτό ξέρετε και ο Λεβίτη. Καλά ο Λευέντη όμω, έχει μια λογική. Θέλω να πω. Ξυλά είναι τα Ούφο. Δεν είναι τώρα να έχει δυστυχεί Έχει μια λογική. Και πολιτικό δεν είναι σωστό Ε, δημιούν, <στομίου> ε, τον έχει επιλέξει λαός <στομίου> τον έχει επιλέξει με έναν τρόπο Λαός δεν ξέρω, λαός απ, α, α, α, Άμεσα, έμεσα τέλος πάντων δεν ξέρω ναι, Đω, οπότε, opの, Κάποιοι που τον βγάζουν όλη την ώρα και Να αναγκάστηκε να ο λαό, δεν ξέρω. Όχι, ε... όχι, ο λαό από πριν τον, τον βγάλεψε τότε. Από πριν Είχε εκτιμήσει, Α. είχε καταγράψει στη συνείδησή του και έκανε αυτό που έπρεπε. Με, γιατί νομίζω ότι προκλογικά έγινε σοβαρό ξαφνικά και έτσι κατάλαβε και ο λαό. Με τα εκλογικά έγινε σοβαρό ο Λεβέντη. Ότι έχει γίνει σοβαρό. Έτσι δεν έγινε σοβαρό ναι. και τον καλούσαν να γίνει. Αυτό. Αυτό πάντω που εξειδικεύεται έτσι, η ωραία ειδικεύεται είναι οι προβλέψει. Και έκανε άλλη μια πρόβλεψη επειδή ακριβώ μιλάει με ξένου. Εγώ πάντα έχω φιλίες και με το εξωτερικό. Μια ισχυρή χώρα, α μη μην πω πια. ίσω η πρώτη ισχυρή χώρα του κόσμου, Βάστε. μου είπε ο εκπρόσωπό τη ότι θα τον κρατήσουμε το Τζίπρα μέχρι το φθινόπωρο. Είσαι εσύ ξένη χώρα. Ε, πού θα μιλήσει, Το Λεβέντι, θα μιλήσει. Ναι, αυτό λέω. Διαλέγει να μιλήσει. Σε κάποιον. Και λε ποιον. Από την Ελλάδα. Το Λεβέντι. Απ την, το Λεβέντι. Τι είναι αυτή από την ξένη χώρα, πλέον εδώ, εννοεί Αμερική προφανώ. Ποιο μιλάει, ο τυχαίο Αμερικανό πολίτη, έχει κανένα ξάδερφο, κανένα μετανάστητη που έβγε μια θεία, κανένα θιό, ή παράγοντα τη Αμερικανική κυβέρνηση και του λέει του Λεβέντη και βγαίνουν Λεβέντη και τα λύσει τι εκπομπέ. Ε, καλά. Αυτό είναι σοβαρότητα. Αν έκανε είπε πριν, είπε σοβαρότητα. Είπα, είπα. Αυτό είναι σοβαρότητα. Τέξε, τώρα για το Λεβέντη, είναι καθημερινότητα. Δηλαδή έχει του φίλου που σε δύο μήνε θα μας βγάλουν. Ναι. Από τα μνημόνια και τα ναι, δύο μήνε είναι σε κρεμότητα. Θα ξεκινήσει ναι, ναι, αυτό όταν αναλάβει ο ίδιος ναι, Γιατί μιλάμε αναλάβει, ξέρω, δεν έχει μπορείς τώρα να περιμένεις Φαντάζεσαι να είχε αναλάβει ο λεβέντη. Δεν φαντάζομαι ε, ε, Πόσα χρόνια τον ξέρουμε, 30 Να είχε αναλάβει από τότε Ο Λεβέντης τι θα είχε γίνει Τι θα, θα ξέραμε τη λέξη μνημόνια Μπράβο αφενός, και τι θα, τι θα πιάνει η χώρα Αυτά που πιάνει και τώρα Όχι, Ανάμεσα κάνεις στα πόδια. λάθος, α, λάθος. Α. Αυτή η αντοχή που δείξατε Άνθρωποι του περιβάλλοντό σα, ο γιο, η γυναίκα είπαν ότι καμιά φορά ήταν σαν να σα είχαν πετάξει στη θάλασσα με καρχαρίε και φάλαινε. Ήταν πολύ σκληρέ αυτέ οι ώρε. Αισθανόμουν πικρία για ένα λαό που θα ταλαιπωρηθεί κι άλλο. Ήξερα ότι το ραντεβού με το λεβέντι του λαού είναι, είναι ενώπιον μα. Αλλά γιατί να περάσουν 35 χρόνια, γιατί να γίνω 65 χρονών. Αν εγώ ήμουνα στην ηλικία του Τσίπρα τώρα, η Ελλάδα θα πιανε πουλιά στον αέρα. Ενώ εσύ δεν είπε στον αέρα, όχι. Είπες, Απλά τα πιάνει αλλά δεν ναι, είναι στον ναι. αέρα Ενώ αυτή θα ήταν η διαφορά Το yeah. αέρος είναι αλλιώς yeah. Όσο yeah. και να το πεις yeah. είναι. Είναι. Και Από σαλάμι να το πάρεις μέχρι πουλιά να το πάρεις Άργησε ο ελληνικός λαός είναι η αλήθεια στο Λεβέντι Τον είχε καταχωρήσει στη Σάτυρα Και στην, στο Δελφινάριο Αλλά τελικά πού είναι. Στη Σάτυρα Άλλο. όχι στο, Είσαι, δελφινάριο, όχι στο όμως. Δελφινάριο, δελφινάριο Στη uh, Αμαλίας Και Βασιλίλη Σοφία Γωνία ναι, όχι, Είναι ανώτερο το... του Δελφινάριου το συγκεκριμένο. Ε, και εσύ κύριε Λεμέγαρο. Όσο Συγνώμη και να το πει. Πείς... Τσίλερ. Όσο και να το πει, ναι... Δεν <laughs> ξέρω αν είναι Τσίλερ, αλλά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι <laughs> θυμάμαι. Τσιλεροφέρνη. <Τσίλεροφέρνη>. πάντω <laughs> να το πούμε κι αυτό. Και μια, ένα τελευταίο απόσπασμα από τη συνέντευξη Βασίλη Λεβέντη χθε στο Μποστόπουλο το βράδυ. Ε, τι μα περιμένει εδώ. Θα μου δε... βάλει και τερλέγκα μετά, Όχι Αν όμω θα βάζουμε όλου του πετρελαμένου. Όχι, όχι. Τι μα περιμένει από εδώ και πέρα. Άρχισε ο κόσμο και προτίμησε το Λεβέντι λόγω μια αγωνιστικότητα. Mm. Όχι ότι είμαι καλύτερο, όχι, σπουδαιότερο. Όχι. Εγώ, εγώ, εγώ, Εξηγούμεθα. Εγώ είπα πριν στην εισαγωγή ναι. ότι αν υπήρχε ένα Νόμπελ ή ένα Όσκα να σέρναγε για επιμονή, υπομονή και αντοχή. Τώρα θα βγει και ένα νέο όμω Νόμπελ. Ναι. Θα κάνω στη Βουλή τέτοιε εμφανίσει που η Ελλάδα δεν θα τι έχει ξαναδεί. Έχετε, mm. έχετε στο Έχω μεγάλη όρεξη. Ναι. Ε... Θα βρουν τον πελάτο όλοι δηλαδή. Γιατί είμαι κατασκευασμένο ακριβώ για αυτό το χώρο. Αμήν και, πότε. Αμήν, και πότε. Αμήν και πότε. Πώς Εκεί... περιμένουμε, πώ περιμένουμε. Θα χτυπήσει καμένος στις εφανίσεις λε. Mm... Θα είναι πιο φαντασματικό. Κοίτα, είναι. Ζοζό σαμπουτζάκι. Άλλο χαρακτήρα ο ένας τη Άτυρας Άλλος ο άλλος Είναι διαφορετικοί και οι δύο πολύ καλοί στο είδο του. Okay. Δεν ήταν ίδιο ο Κοσταντάρα και ο τη Μακρύ. Κορυφαίοι. Πολύ ωραίοι, γελάς, αλλά ο καθένας στον τομέα του. Έχουμε κάτι και δεν τι? είναι και σύγχρονοι ακρόατοι. Ο, ο ένα είναι κόμικο-τραγικό. ναι. Ο είναι <laughs> τραγικό. Δεν εννοεί τον Κωνσταντάρα και τον. Ωραία, χωρίς, Ωραία. στη μακρύ του. Του συγχρόνου τη άτυρα εννοεί. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πρεμιέρα. Πρεμιέρα τι? Πρεμι... Κινηματογραφική πρεμιέρα. Ποιο? Ο Άρης Κατσεφάνου, α Φίλος Άρης. Το νέο τοκιματέρ, Κάνει εμφάνιση και αυτός όχι. Λοιπόν, το νέο τοκιματέρ από σήμερα είναι στους κινηματογράφους. το τρίτο το τέταρτο, πιο Το τέταρτο είναι. μετά το Dictatorship, και το Φασισμός Μπράβο, το τέταρτο άρα. Ναι. οποίο Είμαστε και στα τέσσερα. Να του Και στα τέσσερα κι This is not a Δεν είναι δεν είναι... Αυτό δεν είναι πραξικόπημα. Just another day in EU. ναι, τα άλλη, μέρα... άλλη μια μέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν δεν το έχω δει. Ε, ούτε, πού... Είναι, πού είναι Πού είναι η πρεμιέρα για πες Λοιπόν, από σήμερα θα είναι ο Σήμερα είναι στο Τριανόν στην Αθήνα, στη Ζέα στον Πειραιά, στο Μακεδονικό στη Θεσσαλονίκη, στο Άνεση στο Αγρίνιο. Δεν έχει επίσημη η πρεμιέρα κάπου. Στο Τριανόν. Α, επίσημη δεν είναι επίσημη τώρα. Και από τι 19 Πέμπτου στο Συνέ Παράδεισο στον Κορυδαλό. Ναι. Και θα παίζεται και παντού τα. Ρώτησα τον Άρη, εγώ μιλούσαμε τι προηγούμενε ημέρε και του λέω τι γίνεται μέσα σε αυτό, τι υπόθεση έχει. Μου λέει. Τώρα δεν ξέρω αν θα το αποδώσω σωστά, περίπου τώρα αυτό που θα ακούσει. Ναι, έχω σκονάκι, θα σε Α, άμα έχει πέσει το από εκεί. Πες το παιδι, η... Έχει πάρει παραδείγματα χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιρλανδία, Ελλάδα. Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος Να εντοπίσει κάποιε και καλά παρεμβάσει που κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι μηχανισμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτέ τι χώρε. Και αποδεικνύεται από αυτά τα παραδείγματα ότι δεν είναι κάποιε παρεμβάσει κατά τη δημοκρατία και υπέρ τη συγκεκριμένη οικονομία. Είναι μέθοδο κανονική, μελετημένη, τεκμηριωμένη. Την εφαρμόζουν γράμμα-γράμμα με μάνιουαλ. Πάνε και καταστρέφουν χώρε οικονομία δημοκρατία. Ήταν αγάπη μου. business Αυτό καλά δεν το περιγράφω. Ε, καλά το περιγράφω. Αυτό δείχνει το, το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ του Ουάρι. Έχει κάποια ερωτήματα που τα βάζουν αυτά. ποιε τράπεζε επέβαλαν τη δημιουργία του ευρώ ποιος διέταξε την ανατροπή εκλεγμένων πρωθυπουργών και πώς οδηγήθηκε στο κλείσιμο των τραπεζών. Μπορεί να μεταρρυθμιστεί ένα σύστημα που δημιουργήθηκε για να ξεπερθεί τι χειρότερε οικονομίε τη Ευρώπη. Αυτά είναι κάποια ερωτήματα. Τελών και λεφτά συνείμε με πρωινα αρχικού κρατών και πολιτικού που καθώ να σα εξελίξει μπροστά και πίσω από τα φώτα φωτό. Συνώτε. Υπάρχει a coup. A coup. υπάρχει στου κινηματογράφου, ενημερωθείτε ναι. όσοι θέλετε. Μπορείτε πολύ στο... καλέ δουλειέ του άρε που έχει κάνει και στο παρελθόν. Γι' αυτό ναι. και εμεί τη συρίζει, ειδικά δεν μπορούμε να τιρίξουμε αλλιώ. Μπορείτε να μπείτε και στο infoproductions. Μα δείτε στο site του Άρι να δείτε περαιτέρω. Καλή επιτυχία και στην ταινία, καλά κουράγια στα παιδιά και. Σε όλο το επιτέλειο να κάνουν τέτοιε ταινίε, να την ψάχνουν και να προχωρούν να μα διαφωτίζουν και για αυτά τα θέματα. Σαν σήμερα το 1947, τι εγγενιάσαμε στην Ελλάδα, Αποστόλη. Το τρένο. Και το τρένο. Ξέρετε μο... μισά... από τρι, τρι, τρικούπι. <σχ> Τη <Τι> το... μακρόνισο. <σχ> Κάτι που έλειπε <σχ> από, από την Ελλάδα. Κορδέλα κανονική. Ναι. Τότε βέβαια ήταν για του ύποπτου, όπω έλεγε, στρατιωτικού. Όσοι ναι. ήταν για τα στρατευμένα νιάτα, όσοι ήταν στο στρατό. Στην πορεία έγινε και για πολιτικού κρατούμενους Άνοιξε λίγο το ανοίξανε. το ανοίξανε γιατί έπρεπε κάπου να χωρέσουν όλοι αυτοί. Ήταν ναι. και πάρα πολύ, Από τα βουνά κατέβηκαν. Πόση στρατιωτική πια. Πόση στρατιωτική. Και ε, ξέφυγε και με πολύ Φαντάζομαι σύμφωνα με τι πολιτικέ. Όχι <laughs> με τι ποινικέ. Εννοείται πολιτικά. Μα ο ύποπτο στα μεταπολεμικά χρόνια τη χώρα ήταν αυτό που είχε άλλε απόψει από τι δικέ μα. Ο αριστερό με λίγα λόγια. Ο αριστερό, να τελειώνουμε. <laughs> Κανονικά μου μιλά αριστερό γιατί είναι λίγο η λέξη κατάλαβε. Τώρα πια. Αυτό πια που αγωνιστεί κατά τον Γερμανών, που έχει συγκεκριμένη άποψη, οι κομμουνιστέ σίγουρα ήταν μέσα σε αυτού. Επίση μιλή κομμουνιστέ γιατί λίγο ελέγχθησαν. Κομμουνιστέ δεν το, το, το είπαν, όχι, όχι, όχι. Ωραία, θα το λέμε αυτό. Οι πρόγονοι του Κατρούγκαλου, να το πούμε καθαρά. Α, έτσι, ναι. Εδώ συμφωνώ. Οι πρόγονοι του Κατρούγκαλου. Αν είναι έτσι να το πει. Σαν σήμερα λοιπόν το μετεμφιλιακό εγκαινίασε τη Μακρόνησου για παραδειγματισμό. Ένα, μουσικά έτσι να θυμηθούμε λίγο Πως τα έβλεπαν από εκεί οι γερόντι Και πως κοίταγαν από εκεί Την Αττική, την Αθήνα, τα φώτα του Λαυρίου Και τη ζωή γενικότερα Δίπλα στα μάτια τους έχουν Ένα δέντεράκι καλοσύνη Ανάμεσα στα θρύδια τους Ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλαρί από με Μες στην καρδιά τους Που δε σηκώνει τα δικού Και τώρα κάθονται Εδώ στη Μακρόνισσο Στο άνοιγμα του τσαντιριού αγνά Be day τους έχουν ένα δέντρακι καλοσύνη ανάμεσα στα φορίδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δεν σηκώ Γιατί επιμένουμε στην αλήθεια. Επιμένουμε στην αλήθεια και αναγκαζόμαστε να πούμε το αυτονόητο ότι ο πολιτικός πρέπει να λέει αλήθεια γιατί έχουμε φλωμό στα ψέματα. Λοιπόν, και νομίζω ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνη τις οποίες εγώ θέλω να χτίσω, εμείς μάλλον ως δεμοκρατία θέλουμε να χτίσουμε με την ελληνική κοινωνία, στηρίζονται στην, στην αλήθεια και στην ευθύνη της αλήθειας. Εγώ λοιπόν δεν πρόκειται να πω πράγματα, τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε. Νάτος. Άλλος ένας αληθινός, άλλος ένας ειλικρινής Ο, ο Κυριάκος χειριάκος. Και όπως λέει εδώ η φίλη στο Twitter Η έντα που συνέχεια στέλνει μηνύματα Μην, είστε, μην είστε βλαχάρες Έτσι. Γιατί είπαμε εμείς δυσίς νότε κουπ Λέει κου είναι Kou. Όσοι έχουν τελειώσει το Χάρβαρ το λένε κού, Γιατί σε μια ομιλία στην Βουλή Ο Κυριάκος έλεγε κου Παρόλα αυτά εμείς εννοούσαμε το, την κουπ Το χτένισμα. Αυτό κατάλαβε. Δεν είναι χτένισμα. Μην παρεξηγούμαστε. Εδώ το θέμα είναι ο Κυριάκο. Μίλησε χτε βράδυ στην ΕΡΤ εδώ στη συνέντευξη του Χαρήτο. Και λέει ότι. Θυμήθηκα τα παλιά. Θυμάστε που σα είχα κλείσει τότε. Δεν είχε κλείσει ο Κυριάκο. Δεν είχε. Ο Κυριάκο ήταν ένα απλό υπουργό. Σωστό που απέλει μόνο ο Καϊμπά. Ναι, απέλει. Τι καθαρίστρε. Τι έλεγε να κάνουν εταιρεία. Ναι. Τέτοιο όραμα έχει. Προαπολίω. Αλλά σου λέω μετά κάναι εταιρεία. Δεν σ Έχει, γιατί σαν φυσικό πρόσωπο που να βρει τύχη, κάνει νομικό να τελειώνει. Να... Ναι, ναι. Ναι, ενώ με νομικό έχει σωθεί. Όπω περισσότερο. Ναι, και λε τι καθαρίστρε. Κάντε εταιρεία για να μπορείτε να δουλεύετε. Ε, δεν πρέπει να εξυγχρονιστούν οι καθαρίστρε κάποια στιγμή. Ό,τι πρέπει, πρέπει. Μάπα σκούπα άλλη την ώρα. Ό, ναι, γιατί βλέπει οι καθαρίστρε δεν είχαν το μυαλό να πάρουν από τη Siemens δωρεάν εξοπλισμό και μετά να λένε βλακίε. Αυτό θα πληρώσουν που δεν είχαν και το μυαλό. μυαλό. Ένε, αυτό αυτό, αυτό. αυτό κατάλαβε. Οι δεν ήταν ικανέ και έξυμε να κάνουν αυτά που έκανε ο Κυριακό. Βγάζει η Siemens σκούπε. Πώ θα πάρουνε, Βγάζη. Χειρό εννοούσα. Χειρό αυτέ τι ψάχτινε. Δεν το ξέρω, νομίζω ε. όχι. Ε, ή ο Άκης που είχε πάρει τον αυγοβραστήρα του Τσοχατζόπουλου. Βεβαίω, γιατί θα πα στο μπρίκι-μπρίκι το αυγό 1-1 Τότε που είχε γίνει Έχεις αυτό, ένα με... τραπέζι. Έχει ένα τραπέζι. να βράσεις 7 αυγά Ταυτόχρονα. το χρόνο. Ε, Πώς... ή 6, 8 Ή 6-8 νομίζω. Νομίζω, πάνε, νομίζω δεν είναι 6. Είναι γύρω-γύρω 6 γύρω και έχει και ένα στη μέση. Α, μπαίνει ο Άκη. Και αυτό είναι μονό αριθμό. Κάτι ξέρει από αυγοβραστήρε βλέπω. Έχει Είχε βγει ένα κατάλογο που είχε πάρει προϊόντα από τι Zήμερε και μέσα σε αυτά καλά, ήταν ψυγεία κουζίνου, ήταν και ένα αυγοβραστήρα. Τσάμπα, ε! Τσάμπα! Για πήγε κύρι... Πήρε λεφτά, δεν πήρε λεφτά. Πήγε η Βίκυ, ψώνιζε. Λοιπόν, το θέμα ήταν ο Κυριακού. Τι ξέρω. Είπαμε Zήμερε και αν 35 θέματα θέ, θέ, θέ, η Zήμερη. Μα είδε αυτό. Ποιο δεν έχει Zήμερ στο σπίτι του ή δεν έχει εί πάρει κάποτε μια συσκευή οτιδήποτε. Δωρεάν. Όχι, Όχι δωρεάν Ά, <laughs> <laughs> Γιατί <laughs> για αυτούς που λέμε ότι σε έχουν πάρει λίγο δωρεάν <laughs> Εντάξει, δεν είμαστε, είναι <laughs> αξυπνικοί που Αν και ο προχώρησαν... διακανονισμό Με την ίδια <laughs> της Ζήμενης <laughs> Που φαντά δεν ρωτήσαμε την εξέλιξη αυτής... ε, Όπως Εντε όλοι το δώσουν διακανονισμί... Θα τέλειωσε τώρα θα μάλλον θα τέλειωσε, θα τέλειωσε, έτσι λοιπόν Θα μας λέει την αλήθεια, δεν μπορώ να πει κάτι διαφορετικό Και και ένα... Το βασικό το λάτωμα είπε είναι το, το λάτωμά μου ότι είμαι ειλικρινή. Δεν το είπε, αλλά Δε νομίζω ότι όσο ποιάζουμε προ κάποιε εκλογέ που θα γίνουν κάποτε, θα το, θα το, το ακούσουμε το και οι αδερφοί του. Επίση, ο Κυριάκο κυκλοφορεί ελεύθερο έξω, ακόμη δεν είναι δεμένο. Ξέρετε, εγώ έχω, την, έχω την, ε, την, την άνεση να μπορώ να κυκλοφορώ στην, ε, στην κοινωνία. Ε, δεν είμαι βέβαιο ότι ο κ. Τσίπρα μπορεί να πει το ίδιο αυτή τη στιγμή, προστατευμένο με τι κλοβεστών Ματ στο μαξί μου. Και δεν μπορεί ο κ. Τσίπρα να κυκλοφορήσει για ένα απλό λόγο. Γιατί είπε ψέματα. Πού κυκλοφορεί ακριβώ, Τι περιοχές ε, να μας πει που Ε, Είπε, ελεύθερο. Ελεύθερο είναι σε όλε τι περιοχέ. Αυτά είναι τα ακομικά της υπόθεσης Δηλαδή πάει στην κοκκινιά. Τι να κάνεις στην κοκκινιά, Δεν για... Θα πάει. Συγγνώμη, τι να κάνεις στην κοκκινιά, Όχι. Ό, αλλά στην αεροπαγή του είναι εύκολο. Κυκλοφορεί, δεν κυκλοφορεί. Ναι, μπορεί να κυκλοφορεί. Στην κοκκινιά λογικά. δεν θα πάει, δεν θα έχει πει. λόγο. Πού να πλένεται μετά, που να καθαρίζει. Πού να του εξηγεί ότι είναι κοκινινιά. Περίτα, περίτα. Σωστά. Το θέμα είναι ότι κατηγορεί εδώ με αυτό το σχήμα λόγου ο Κυριάκος τον Αλέξη Τσίπρα που έχει βάλει τις κλούβες Όπως ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορούσε το Σαμαρά, μέλο τη κυβέρνηση του οποίου ήταν ο Κυριάκο, που είχε κλούβες τότε στο Μαξίμου και περνάγανε τις κλούβες και ο Κυριάκο για να πάει να δει το Σαμαρά. Κατηγορεί ο ένας τον άλλον, μα για τα ίδια όμως ακριβώς θέματα και κάνουν τα ίδια όταν έρθουν στα πράγματα και αυτοί. Και δεν κοιτάει που ο Τσίπρας είναι πιο ο Το που ναγόcos το βλέπεις ναι, λες να τον εθνικό κήπο όλο Έλα, ναι είστε είστε Ανέβαζε ναι, και ένα Γιατί Εκείνη, να μην εκείνε, μην φράκτης, ναι φράχτη σοφία αυτή Έχει τα ο κάθε άπλητος να ανέβει προς τα πάνω ρι και όλα αυτά όχι κύριε η άπλητη θα εδώ Θέλει και μετά διαδήλωση. Ναι. Σωστά, τα είχαν Λέει εδώ μια φίλη στο Twitter μα συμπληρώνει ότι επίση και ο Λοβέρδο κυκλοφορεί ελεύθερο. Και θυμίσει ότι σήμερα πέθανε μια κοπέλα από αυτέ που ναι, είχε ναι, διαποβεύσει ναι. τότε τι οροθετικέ Η, Η, Η, Μαρία. Η, Μαρία. Η, Μαρία Η Μαρία Πέθανε. Σήμερα. Ήταν από αυτή την περίφημη υπόθεση των οροθετικών. Ξεβρόμισο το τόπο. Καθάριστη κοινωνία φαντάζομαι ναι, τότε ναι, ναι, από ναι, ναι, ναι. τις μήν, στιγματισμένες του Λοβέρδου. είναι καθαρή κοινωνία. Το ξέρω, το βλέπω στα social media σήμερα παίζει από το πρωί αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν. Ε, κλείσαν και τον Εθνικό Κήπο προχτέ. Να το πούμε και αυτό για δύο μέρε. Ναι. Γιατί μπήκαν οι άλλοι από το Πάμε πάλι και βέβαια Καλά, μπορεί να ήθελε είναι. και περιποίηση. κάτι να φυτέψει τι δωμάτε, κάτι κήπο είναι. Ναι, ναι, θέλει. Κάποια στιγμή τον κλείνει. συνέχεια. Θα έχει ο Κυπουρό και θα κάνει, α πούμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα κάνει βόλτα εσύ και ο Κυπουρό θα έχει δουλειά. Έχει ένα σε αυτό. Ε, επειδή αυτοί δεν θα τα κλείναν όλα αυτά, γι' αυτό α, λέω. Ναι. Κατηγορούσαν του άλλου. Και γι' αυτό τον λόγο. Μα άμα και πόσο κόσμο μάζευε ο Εθνικό Κύπο, δεν κλείσανε και το Μολ. Στον <laughs> Εθνικό <laughs> Κύπο κλείσανε. Έχει να δει κάτι βλαμμένο. Δηλαδή. Πάτε, που... Που τα... Τι έπαθε, α πούμε, η οικονομία έπαθε κάτι. Όχι, ε? η οικονομία τι άλλο. Δεν κλείσανε, μαγαζιά, ο Κύπο έκλεισε. Σωστό. Έχουν κλείσει και μαγαζιά, να σου πω. Όχι. όχι εννοώ... Γύρω-τριγύρω είναι όλα Ά, κλειστά τα κλειστά? περισσότερα. Δεν πρόσεξα. Δεν έχει σημασία. Αυτά είναι. κλείνουν έτσι κι αλλιώ. Κλείναν και με σαμαρά, κλείνουν και με Τσίπρα και θα κλείνουν και στο δεύτερο εξάμεινο του 16 που θα εκτοξευτούμε και θα έρθει η ανάπτυξη και όλα αυτά τα πολλο <laughs> το, τρίτο, <laughs> δεν ξέρεις. το τρίτο θα γίνει ο χαμός fair. πραγματικά λοιπόν. Ε, Έχουμε και άλλες διαφημίσεις Μαρι, Θέλει ο Μάριος να βάλουμε και το τρίτο πακέτο Για να θυμηθούμε λίγο τον Νίκο Γκάτσο αμέσως μετά Είμαστε η Ελληνοφρένια της Πέμπτης Όπως ε, μας ξέρετε Κάθε Πέμπτη, 12 έχει ο μήνα. Έχουμε βγει από τα μνημόνια να πούμε τα θετικά Να τα θυμίζουμε Υστω. αυτά τα θετικά όλα, όλα, ε, τα ε, Κυκλοφορεί επίσης από το πρωί στα social media πάντα Τα γινέθλα του Πανου Καμέν Τα πάμε αυτά, αυτά τα, όλα ε, τα, τα έχουμε πει τι μέρα είναι να μην πούμε τι μέρα ναι, είναι ναι. Κυκλοφορεί μια συνέντευξη Του Νίκου Παπά ναι. Του Υπουργού Δεξιού Χεριού Και πιο αριστερού Δεξιούχου, γιατί η κυβέρνηση ταιριάζει. Δεξί, το λένε οι ίδιοι. Ε, ενώ δεν είναι. Τέλο πάντων, για πε. Ενώ δεν είναι, τι. Δεξί. Ε, ναι, ναι, ναι. Α, νόμιζα, ναι. Και σε έναν δημοσιογράφο για την και Γενικώ υπάρχει ένα εκνευρισμό στη συνέντευξη. Ναι. Εκνευρίζει τον οίκο Παπάς Και έχουν κάνει το εξή οι Γερμανοί. Τελειώνει η συνέντευξη. Ναι. Πέφτουν δηλαδή οι τίτλοι. Και πάνω εκεί στου τίτλου, χωρί να ακούμε εμεί. Ήχο του. Φαίνεται ότι σηκώνεται τσαντισμένο ο Νίκο Παπάς, Κουνάει τα χέρια, ότι σαν να, κάτι να λέει έντονα έτσι, επικριτικά προ τον δημοσιογράφο. Δεν ξέρουμε τι ακριβώ του λέει. Αλλά ο κνευρισμό του Νίκο Παπά είναι, φαίνεται και στη συνέντευξη και μετά στην αποχώρηση. Δεν ήταν χαρίτος, δεν, δεν... Όχι, Γιατί, πάνω χαρίτο, α πούμε. Όχι, δεν ήταν. Α έρθει το πάνω χαρίτο να τη στείλουν έξω. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, δε, και εγώ δεν τα ξέρω αυτά. αυτά Κάνει διάφορα τέτοια, παίρνει και το ρίσκο. Για την Eurovision, είπαμε. Το είπα χθες, το ότι δράμα. ήταν η πρώτη επιτυχία τη κυβέρνηση Αλέξης ναι, ναι, Τσίπρα. Πράγμα, η πρώτη και, και μοναδική μέχρι στιγμή επιτυχία. Ναι, ναι, σωστό. Ένα Brexit το κατάφερε. Έπρεπε να γίνει. Με όλη αυτή την εμφάνιση, λογικό ήταν. Αφού γλιτώσαμε το ποδοσφαίρου, α πούμε. Ναι. Ο... Ε, καλά ήταν. Πολύ καλά. Ε, εγώ χάρηκα με όλη αυτή την Αυτοί οι σχολιαστέ δεν αλλάζουν ποια κυβέρνηση και να αλλάξει. Τι γίνεται. δεν αλλάζουν να αλλάξουν. τον αλλάζει. Όχι. Και όταν είχε κλείσει η ΕΡΤ, ίδια ήταν. Δεν θυμάμαι. Είχε inerit. Είχε, καν, ναι, είχε και κάνει την Eurovision και με Eurovision. Τι καλά, Καποτσίδη, έχει να τα λέει. Ο λαό να βγάλει τα συμπεράσματα του αποστολή. Να βγάλει, διότι να βγάλει. Με Νέα Δημοκρατία φέραμε πρώτη θέση 2005 Παπαρίζου. Τρίτη θέση μια χρονιά πριν Πάρτα, με Ερουβά. Έβδομη-όγδοη θέση με αναβύση, με αναβύση μετά την επόμενη. Δεν βαριέσαι. Με τους, τον Αγάθωνα και αυτού πάλι με Σαμαρά είχαμε φέρει 7-8 θέσει. Με τον Σαρμπέλ είχαμε πάει πολύ καλά. Πιο παλιά. Με Τσίπρα 11η Και φέτο δεν περάσαμε. Ο λαό Τα συμπεράσματα του. Εγώ αυτό έχω να πω. Ναι, Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σωστό. Να το κλείσουμε εκεί. Αυτό. αυτό έκλεισε λοιπόν. Έκλεισε και αυτό εκεί. Έκλεισε. Ωραία. Έκλεισε και αυτό. Ωραία. Σαν σήμερα το 1992 φεύγει από τη ζωή ο Νίκο Γκάτσος ναι. Ο Νίκο Γκάτσο. Ό,τι και να πει κανείς, είναι πολύ λίγο. Τον ξέρουμε όλοι, τον έχουμε τραγουδίσει. Άπειρα τραγούδια και μάλιστα ε, επειδή ο κόσμο πιάνει και με σε μια ζαλάδα και με όλα αυτά που γίνονται. Πολλά από τα που ξέρει, λέει. Είναι δικά του, δεν το έχει συνειδητοποιήσει, μάλλον σχατζηδάκης κυρίως, ε, ήταν ένα φοβερό δίδυμο. Ακούσουμε εδώ ένα τραγούδι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ίσως το βάζω και στα καλύτερα και των δύο, και με κορυφαίο δίσκο, με κορυφαίο στίχο, κορυφαίο στίχο. Ε, Εκτελέσει έχει δεχτεί άπειρες αυτό το τραγούδι, ακόμη και από τον Μπασχάλη Τερζή, υπάρχει ένα σχετικό βίντεο στο YouTube που το βλέπουμε εκεί. Εντάξει, δεν είναι η καλύτερη και το λέει έτσι με ένα σκυλάδικο τρόπο Πασχάλι Στερζής. Παρ' όλα αυτά, αυτό δείχνει την δύναμη του συγκεκριμένου τραγουδιού. Εδώ θα το ακούσουμε από τη Δήμητρα Γαλάνη σε live εκτέλεση, γιατί υπάρχει και η Δήμητρα Γαλάνη σε ηχογραφημένη. Το έχουν πει καμιά δεκαπενταριά καλλιτέχνε. Εμείς διαλέγουμε αυτό. Τίτλος ένα ευαίσθητος ληστής». είναι λοιπόν το τραγούδι, σε μια από τις εκτελέσεις ε, περιγράφει εκεί το ληστή και όλα αυτά έπαιζε πολύ ο ληστής, το άδικο η έρημος, αυτοί που δικάζουν το ληστή αυτός που γίνεται ληστής, κλέφτης, φωνιάς πως γίνεται, γιατί τι στάση έχουμε απέναντι σε αυτόν είναι κάτι ωραία θέματα γενικότερα με έναν ρομαντισμό ιδιαίτερο, λυρισμό επίσης Πού είχε και το ρομαντισμό, ένα πληρισμό. Άλλο κανεί δεν το Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι Τέργειαξαν απόλυτα. τέρια, ξαναπόλυτα, τέρια, τέρια ξαναπόλυτα Εδώ είναι νομίζω και χαρακτηριστικό δείγμα τη μουσική Κατζιδάκη και με τα γεμίσματα, όλα αυτά. Λοιπόν, με την Σουήτα, είπαμε να σα αποχαιρετήσουμε. πριν να αποχαιρετήσουμε. Σουίτα, Ελληνοφρένια, Ελληνοφρένια, καλημέρα. Στι 5 Ιουνίου, Κυριακή, διοργανώνεται επίσκεψη προσκύνημα στη Μακρόνισο από την ΠΚΑΜ, Πανελλήνια Ένωση Κρατουμένων Αντιστασιακών Μακρονήσου. Δεν τώρα το τηλέφωνο. Όποιο θέλει να επικοινωνήσει με αυτή την ένωση να πάει στη Μακρόνισσο πριν αρχίσουν να ξαναπηγιώνουν με κανόνικα δρομολόγια στη Μακρόνησο Λοιπόν, αυτά Σας αποχαιρετούμε, σε λίγο έχει μαγκαζίνο Τα υπόλοιπα.